Hello. Hello. How are you? Fine. Oh, Fine. Fine too. We're just trying to get He has to You bloody coin. Ah, hello, Lena. Na suppo na kyrismo palevli gos ta bazi To systema pou legete astikidi demokratia. I astikidi ke osi mi na exipereitita sinferota ton aston. Deladi ton plousion. Oi ta dikamas. Autou tha lego ta melaiiki demokratia. Na, problema pio ine. asti. Na para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 Στο Πατριαρχία, το πήγα αλλού. Σωστά. Τα βλέπει. Έσαι στο ημάνα μου, ρε παιδί μου, αλλά ναι, ξέρει τώρα πώ είναι αυτά. Έτσι, μουλάκε λοιπόν, μου, άντε με το καλό να γυρίσουμε καλή ανάσταση στην Παλαιστίνη. Γυρίσαμε τώρα, γυρίσαμε, έγινε η ανάσταση. Ξεκόλα. Σωστά, λευθεριά στην Παλαιστίνη. Όχι, λευθεριά στην Παλαιστίνη δεν ήρθε. Καμία λευθεριά στην Παλαιστίνη. Λεφτεριά στην Παλαιστίνη, δεν ήρθε. Και που φύγαμε και που γυρίσαμε, λεφτεριά δεν είδαμε. Θα τη δούμε, ρε, θα Γιας αυτοτσαλιά μου. Ποιο μοναράκι. Πήρα να πω καλή ξεκούραση. Ε, τι ξεκουραστώ, αγυρίσαμε. Πήρα να πω καλωσορίσατε. Μ, μπράβο. Ξεκουραστήκατε. Κι oh, είναι αυτό, ποια είναι αυτή. Είναι το αγοράκι μου. Τι είσαι, <σομίλιο> α, Τι είσαι, Εσύ. Είναι λέει. Τι είναι. Μπράβο. Είναι, λέει, Μπράβο. Καλώ λοιπόν. Καλώ σα βρήκαμε. Ελπίζω να γεμίσατε γεμίσατε. Γυρίσατε Της γεμίσατε Πού είσαι ρε συνταγωνιστή Εδώ να λείψαμε λίγο ήθαμε ήρθαμε τώρα Πού είσαστε ε, Πού να είμαστε Πού και μας λύπετε. Αναφορά Με, δεν δίνω δεν, δεν πιστεύω 15 μέρες να την έχετε κάνει Τι κάνω δεν το κατάλαβα δεν μετρήσατε Ναι κι όμως κι όμως 15 μέρες χριστιανικές διακοπές Ναι Ούτε οι τόσο Και εμείς τι θα κάνουμε, Ούτε εμείς τι θα κάνουμε. Δίαιτα κι εσείς από μας Ε, εμείς δεν θέλουμε δίαιτα. Καλά είμαστε. Και τότε σήμερα κονσέρβα. Κονσέρβα μουσκεμμένη. Κονσέρβα, ναι, για να πέντε και το κολλάει. Α, για να συνεχίζουμε, ε. Ναι, ναι, ναι.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 Βασικά. Έχουμε γερμανική σκλαβιά και γερμανική... Ah, Α, η να γιορτάσουμε ησυχία. <laughs> Έλα, για. Με χαίρετε και χρόνια πολλά κύριε Αποστόλη. Ευχαριστώ πολύ το εξόνιο στα ελληνικά. Και το τέρα μίστηκα ανέβασαν το Σαντορίνι Παύλο. Άρεσε, έχουν πάει όλοι στο ψηλό και, και του χαιρετίσει Ναι. να δούνε όλοι το The Pancake Job. Δηλαδή την τηγανίτα που δώσανε η φρυγανιά η εξωγήινη στον αγρότη. Όπα έχουν μπραντσάδικο. Pancake Job. Jo. Αυτό το τζο γράφεται όμω. Ανήξανε μπραντσάδικο εν ονόματι Τζο, η εξογίνη. Τζούλιτ, Όμεκρον, Εψιλον. τα βλέπω Εδώ, με τη νέα σεζόν 1905, να γίνουν αλυσίδα. Aliens, το βλέπω εγώ. αλίενς UFO το έστειλα με mail, να το ψάξουν, λέγω, Αλλή, δεν σημεί, θεωρώ ότι δεν ήσουνε εμπεριστατωμένο λοιπόν έλα για ναι Λελήνη, Ρουκάζε, μου όχι Τέλα ρε, καμπλά. Μπα, το μούτρο. Ε, μαλάκα. Όχι τίποτα άλλο και λέω δεν το προλάβω το μαλάκα. να πω. Μαλάκα. Τι έγινε. Αποστόλης Τι έκλεισε. Όχι μαλάκα, αποστόλη. Αποστόλη λέω. Λοιπόν, τι λέω. Θέλω να σου πω, αδερφούλη μου, ότι είμαι εθνικά υπερήφανο που μετά από 40 χρόνια στο άνθρωποι με τόσο Στην Ινδία, Μαϊτανό στο Survivor, μετά Μαϊτανό τα τηλεπαράφυρα. Φίλε, είναι πολύ εθνικά δηλαδή και ο Αυτιάς, η άλλοι που τα να πούμε. Ποιο είναι αυτό που είπε ο Κοίτα, επειδή το συμπαθώ το μαλάβω, αλλά γυρόπουλο πω λένε αυτό το μαλάκα. Ναι, αυτός, κοίταξε τώρα. Φάγει ένα το γουστάρο. Αλλά φίλε τόσο βαρύ με Ινδία Danos, το το Survivor είναι, μιλάμε γαμάρι, ο άνθρωπος, τώρα. Μετά πρέπει να πάει κι Δηλαδή, εσύ εντάξει με το μεϊμαράκι και τον αυτιά, ξέρω εγώ, ε. Και σε χάλασε ο Παπαγιώπουλο. Δεν πρόλαβα να σου με το μαλάκα, τον αυτιά, τον μπουρδέλο. Ενώ το μεϊμαράκι, α πούμε, επειδή τον έχει συνηθίσει σαν Ευρωβουλευτή, εντάξει. Ποιος τον δεν έχω μάθει, δεν ξέρω. Η κατάσταση είναι μπουρδέλο στην Ελλάδα. Ρέμα λάκα, αφού ξέρει ότι δεν είμαι κολλημένο, τότε είχε πάρει ο Παπαδρέο και είναι την πατραβούρα. Ναι, αλλά ξέρω ότι είσαι και, και μαλάκα. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ναι, ρέμα λάκα, είμαι όμω και αντικειμενικό και όταν κάποιο κάνει κάποια μαλάκα. Στοχο αποδείξει επανελειμμένο ότι τον βρίζω και τον κράζω από την εκπομπή σου. Παρότι είμαι με το μισοτάκι, ναι. Άσχετο το να μετάλλω. Όταν ο Μαλάκα ο Άδωνη πει Μαλακία, λέω είσαι Μαλάκα. Άμα πει ένα άλλο μια Μαλακία, πάλι το λέω. Μη μου λε εμένα Μαλάκα, μη με κάνει κολλημένο. Εγώ θα σου λέω και θα σε κάνω κολλημένο. Τι θα μου κάνει. Εδώ Μαλάκα. Ο Παπαντρέου βρε Μαλάκα. Είχε πάρει την άντρα από το γυμναστήριο και την έβαλε και την πένα με 20.000 εκατομμύρια την άλλη. Θα πλένει στο στόμα σου με τον μιλά για Yeah. Ο Γιάννου ο Πανδρέου είναι ό,τι καλύτερο μπορούσε να υπάρξει σε την Ελλάδα. Είναι 100 χρόνια μπροστά. Αυτό το μπουρδέλο, ρε μαλάκα, θέλω να το πω. την εκπομπή σου, ο Βελόπουλο. Ό,τι γίνεται καλώ. να είναι ο, ο λαό τόσο μαλάκκα και να τον έχει στη βουλή. Δηλαδή είναι τόσο ηλίθιοι οι άνθρωποι που Και εμένα με λένε ηλίθιο που ψηφίζω με τον Τακιό και Αλλά αυτό έχει κάνει και άργο. έργο. Ο Βελόπουλο που σα λέει ότι πουλάει επιστολέ του Ιησού Χριστού. Θα είστε οι στον κόσμο που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα. Είναι καραφλός και πουλάει κρέμα για την καράφλα. Ρε τριμπόρδελα, ρε γαμημένα. Πριν τον έχετε στη βουλή, ρε πουύση, αυτό. Καλέ Άρα, έχουν άλλου κι άλλου. Εδώ δεν περισσεύουνε. Η σαχλαμάρα στον Έλληνα έχει δοθεί απλόχερα. Μα κανένα απίστευτο να σου λέει ο άλλο εδώ. Επιστολέ χρυσού χρυσού τώρα, το βάλε πριν λίγο κακαλά και λέω... Δηλαδή, και δηλαδή κακλαμό, οι φύσου. καθυστερημένοι δεν έλειψαν ποτέ στον τόπο. Βελόπλοε θα ψηφίσουν. Μεραι, ψηφίσανε χρυσαυγήτε, ψηφίσανε σπαρτιάτε, ψηφίσανε νίκη. Ο καμένο κυβερνά. Εννούσε πέντε χρόνια. Πω, με δουλεύει, α πούμε. Το ξέρω να μα λέει! Και γι' αυτό φωνάζω και βρίσκει. Ο Μητσοτάκη είναι πρωθυπουργό. Ο Πακογιάνη Καθηγητή, το διανούσε. Εγώ να ρωτέμε με φίλε μου, αγαπητέ, αν δεν υπάρχουν μορφωμένοι άνθρωποι πανεπιστημίοι με βιογραφικό, με περγαμηνέ, να πάνε στην ευρωβουλή, πάνε αυτά τα θρυμπούρδελα. Ρε Έμαλεγα, πάρε τότε και του φιροπούλου, Πάρε και τη μενεγάκι να πούμε. Να βλέπουν οι μαλάδε οι ευρωβουλετέ, μήπω και μα δίνουν εδάνεια. Εσύ, δηλαδή πιστεύει, αν καλύπαι. Κατέβαινη μενεκάκι δεν θα βγει πρώτη. Μαλά. Αυτό λέω. Διαλέγουν μέσα από του συλεμαγκανού ρεμαλάκα. Δεν ρε, ατόμουν. Τι γίνεται λε μαλάκα σε αυτή τη γαμόχώρα. Και τον άλλο τον Γεωργούλη που τον συμπαθώ. Δεν Τώρα, είναι εντάξει, συμπαθώ. να σου λε, πω για δη... να τελειώνουμε, εντάξει, εντάξει. Λέγε, ποιο είναι <laughs> ποια είναι η δική <laughs> σου. Ποιο θα ρίξει Μελέτη, αυτιάμε η μαράκι, άλλο, κυμπορόπουλο, κυμπορόπουλο, έτσι και καλά τάχα για ευεσκισία που εξήγαινε του να ζει με του κομμιστέ, αυτό. Έχει κάνει τέτοιο πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Τέλο Θέλω... και τα πέτει. να πω, παιδί μου, έχει βεντάλλια απ' όλα. Τέλο πάντα. Κοίταξε να δει, κανόνισε μαλάκια να τα βγάλει και θα κατέβει να σε γάμισε γα... στο κοπί και είδα μακριά και, και αταλά. Και τώρα στο λέω: Κανόνισε κανόνι να με βγάλει, θα κατέβει να με βγάλει όλου εκεί πέρα. Δεν βγάζω τίποτα. Ελά. Καλά. Πε το φίλο μου το φίλο ότι για να φτιάξει η δικαιοσύνη θέλει Biden Mindhoff, το αγόρι μου. Και μετά να φάνε τη δούρου. Η Biden Mindhoff πρώτα έφαγε για του δικαστέ και του εισαγγελεί και μετά έφαγε το διευθυντή του. Ναι, εντάξει, τώρα δεν είμαστε για Biden Mindhoff, εμεί είμαστε για Joe Biden. Καλά, δεν είναι. Όχι, αγάπη μου, Biden Mindhoff. Αν και εκείνον ήταν Biden εμεί ήμουν Biden. Joe είναι Biden. Biden. Είναι... Ό,τι καλύτερο ε... έχω σε Joe Α, πού... Biden αυτή τη στιγμή. Πώ θα ήμουν με τον Ομπάμα και τον Biden από τα 17 μου, τα 16 μου. αμα ήμουν δεξιό. Και κάθονται όλοι μα σε μιναζί που συμβαίνει το Άνω Παρικάκ και βλογάνε τη Θάτσερ τη μία την άλλη, την Ολμπράιτ. Και για αυτήν δεν λένε κουβέντα εξεφτυλισμένε.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 Δεν κάτι άλλο. Ε, γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Αποστόλης. Ναι, γεια σα. Ο κύριο Αποστόλη. Ναι, ναι. Κύριε Αποστόλη, είστε Έλληνα. Ναι, με. Είμαι μια Ελληνοπούλα. Ναι. Όχι επαγγελματία τώρα σαν του άλλου που με τι μεγάλε σημαίες που πουλάνε πατρίδα, αλλά ναι. Όχι, ξέρει γιατί το λένε. Ενώ όχι. είμαι στην ουσία. Ναι, κοίταξε, ηλιοπολίτη, θα είμαι. Δεν θα μπορέσω να έρθω, γιατί δεν βρήκα δυστυχώς, Αλλά μη μου λε out. ότι τα Εγώ το έχω. Και τσαρούχη και τα όλα μου. Λοιπόν, να σε καλά. Έχω έρθει και σε έχω δει και στο καταπληκτικό. Πού? Στο Vox. Nox πώ το λένε εδώ. Σι... Στο Vox. Είχα πετύχει. Είχα πάρει δύο. Έγινε. Να σε καλά. Έλα με αποστολή λίγο να όξαρε τώρα του ανθρώπου από το μάτι, γι' αυτό που είπε για το ρουβίκονα. Κλωτζά γάτα. Πληρώνει 30.0 κινηκακούργημα και, και ορθώ. Σκοτώνει 104. Πλημέλημα πα σπίτι, με 10 ευρώ την ημέρα. Αυτό είναι. Πετάσοι μογέ στη Βουλή, όπω είχαμε πετάξει δύο μέλι του ρουβίκονα. 30.0 30 ευρώ κάθε ένα εγγύηση για μοέγέ στη Βουλή. Λίγο λιγότερο από ό,τι θα πληρώσουν αυτοί οι κυρίει σήμερα. Και θυμάμαι ότι όπω γίνεται σαν του δεξιού ότι και καλά ποιο μιλάει για τέμπι, εξυπηρετεί το ΣΥΡΙΖΑ και μπλα μπλα. Θυμάστε τα ίδια τα λέγανε και οι χυριζέ για το μάτι.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 Πιο μεγάλη ποινή από ό,τι φάγανε οι το μάτι, Γι' αυτό λοιπόν, παιδιά, ψηφίζουμε Κουκουέ και στηρίζουμε Ρουβίκονα. Μόνο αυτά τα δύο μα έχουν μείνει. Όλα τα άλλα είναι εναντίον μα. Καλ, καλ, καλό δεξιό, τι λένε και από όλοι Καλό Πάσχα, λένε. Καλή ανάσταση. Καλή λοιπόν, επιστροφή τώρα, γυρίσαμε. άστο. Όσο γι' αυτό το μαλάκα που είπε για τη φύση. Σε όλη την πανίδα, σε κάθε μορφή εμβίου όντων, το αρσενικό είναι πάντοτε Είναι πιο επιθετικό γιατί αυτό είναι το οποίο στη φύση κυνηγά την τροφή. Το θηλυκό είναι για άλλε Για να Άρα είναι η φύση των πραγμάτων το αρσενικό να είναι το επιθετικό. Κατά συνέπεια, η έννοια τη γενικοκτονία πραγματικά έχει μια βιολογική ναι. βάση. Ρε Μαλάκα, πει βγαίνει, δε στο Σκάι κανένα ντοκιματέρ. Οι λιονταρίνε κυνηγάνε το θύραμα, παλιό Μαλάκα. Ρε Παλαιό Μαλάκα, είσαι και άσχετο. Δεν βλέπει και Σκάι, είσαι και Νέα Δημοκρατία. Οι λιονταρίνε κυνηγάνε το θύραμα. Το λιοντάρι έρχεται και το βρίσκει έτοιμο. Α, είναι Το Σκάι ντοκιματέρ για τα ζώα έχει μια φορά και ένα καιρό. Το... Τώρα έχουν για τα ζώα συγκεκριμένου πολιτικού χώρου ντοκιματέρ όλη την ώρα. Μας έχουν λιβανίσει. Ναι, σωστό. Γι' αυτό. Αυτά βλέπουν, αυτά μαθαίνουν. Λοιπόν, έλα, για. <Κι>